Μην μι ανδρουλάκι, λοιπόν, Γιώτα, γιώτα Ιλιού, σε... από κοντά και σε απόσταση. Ε... Σε παρακαλώ πολύ. <laughs> Επειδή είσαι μικρό κορίτσι, θα σου πω ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Ναι. Νύχτα σα... δίχω άκρη. Και γιατί το διάλεξε. Ε... Επειδή είμαστε πάντα σε μεταβάσει. Αυτό ο δίσκο ήταν άπτυχο. Είναι θαλασσινά φεγγάρι του Μίκη το δωράκι με τον κάτσο. Και βγήκε ο, ο, ο δίσκο δύο μέρε πριν τη δικτατορία τη 21η Απριλίου. Μετά την πτώση τη ο Μίκη άλλαξε εταιρεία. Και έτσι ο δίσκο αυτό δεν ακούστηκε ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που ο Μίκη ζηλεύει από τον Τζαρχάκο ε, τη Βίκυμο σχολιού και παίρνει τη Βίκυμο σχολιού μαζί του. Και έχει γράψει φοβερά τραγούδια. Ναι, απίστευτο. Μυθικό τη Βίκυμο σχολιού. Ένα άγνωστο δίσκος, γι' αυτό το έβαλα. Επειδή είμαστε τώρα σε μια ναι. <laughs> Λοιπόν, ναι, επειδή ακριβώ είμαστε, καλά το πα σα... σε μια πολιτική σκηνή με περιδίνηση. Ναι, εγώ όμω χθε έμεινε σε... στη Θεσσαλονίκη. Στον Ιανό ναι. που παρουσίασε α... στον βιβλίο α... α... στο Αλέγκρα. Υπερπάτησα χθε, δεν μπορεί να διανοηθεί τι ήταν χθε στη Θεσσαλονίκη. Εκατομμύρια, λέει ο λόγο. Μιλούνια. Νεολαία, λαό, γυναίκε στου δρόμου. Σαν να ανοίξαν όλα τα Βαλκάνια και ήρθαν στην Αριστοτέλου να πιούνε καφέ. Να γιατί μα φθονούν οι Γερμανοί. Ο άλλο μπορεί να έχει πέντε ευρώ να πιει δύο καφέδε και κοιτάζει το θερμαϊκό. Ο Γερμανό για να απολαύσει αυτό το πράγμα τώρα. Πού τα ο άνθρωπο, κατάλαβε. Κρυβόμουν πίσω από τον κόσμο στι βιτρίνε να ακούσω τι λένε τα νεαρά ζευγάρια. Να ψωνίσουν, να μην ψωνίσουν. Και φτώντησαν όσοι έχουν 13ο μισθό. Οι άνεροι περπατάγανε πάνω κάτω, μοιράζονται τη θέα, την ατμόσφαιρα. Ε. Ζει ο κόσμο, συνεχίζει. Αποστασιοποιημένο από πολλά από αυτά που βλέπει στα πρωτοσέλιδα, στα κανάλια. Έχει πια αποτοξινωθεί. Έχει προσαρμόζει τη ζωή του διαφορετικά. <χε> Αλλά βλέπει, α πούμε, ανοίγω. Επειδή ξέρω τη Θεσσαλονίκη. Κλείνει ένα μαγαζί, άλλο. Που λέγουν ότι η εσωτερική υποτίμηση, η πτώση των μισθών θα mm -hmm. φέρει την εξωστρέφεια τη οικονομία. Τι εξωστρέφεια? Ανοίγει ένα σουβλατζίδικο και ανοίγει ένα παστούρματζίδικο. Ανοίγει, mm -hmm. δηλαδή, κατά πάνω στα παραδοσιακά επαγγέλματα πάντα. Να, γιατί δεν μπορεί να φέρει τα πράγματα σε μια ισορροπία χωρί και μια αύξηση τη εσωτερική ζήτηση στην ελληνική οικονομία. Μόνο άσχετη, απαντελώ άσχετη με τα μαθηματικά, με τι συσχετήσει θα μπορούσαν να φανταστούν ότι Μπορεί η Ελλάδα ξαφνικά να μετατραπεί η Ριλανδία ε, με την εξωτερική ζήτηση και μόνο να σηκωθεί πάνω. Ναι, λέγει τώρα. Θέλω να πούμε για το κλίμα. Εκτό από λοιπόν, αυτό το κλίμα που καταραίει. Το ίδιο θα ήταν και στο κέντρο τη Αθήνα, έτσι. Σίγουρα και σε, μπορεί, και σε πολλά έξω, εμπορικά κέντρα. Να απολαύσει Ελλάδα, τη Λιακάδα. Έτσι. Φοβερή μέρα σήμερα. Εμείς είτε μας ήταν στο είχε πλειά. λεφτά είτε δεν είχε, με τα λίγα λεφτά προσαρμόζεται έτσι, να έτσι, ζήσει έτσι. Ο κόσμο έχει ανάγκη από μια ισορροπία, από μια ηρεμία και τον καλό μα τον καιρό. Το πολιτικό σκηνικό όμω δεν μα βοηθά για αυτό μυρίζει. Υπάρχει μια βρώμα στο πολιτικό σκηνικό και ναι. θέλω το σχόλιο σου. Α, ναι, αλλά εμεί πρέπει να στραφούμε στα βασικά. Δηλαδή στα μεγάλα και στα βασικά. Να μην παρασιρώμαστε Εγώ έχω την εμπειρία του 89 και ξέρω τι σημαίνει να σε βάλουν στο χορό για να κάνουν άλλοι τι δουλειέ του. Όχι. Θέλει μια αποστασιοποίηση. Δηλαδή πρέπει να αντιδράσουμε στην τοξικότητα αυτή. Εγώ θυμάμαι, σα το είχα πει εδώ, παρόλο που δεν προεδρολογούσα ποτέ. Ένα χρόνο πριν είχα προειδοποιήσει του πάντε δεν πρέπει να θυμιδιάζονται. Και το πολιτικό και το οικονομικό σύστημα, του πάντε, όσου μπορούσαν. Ότι δεν πρόκειται να εκλεγεί πρόεδρο με τοξικό κυνήγι κεφαλών, αλλά μόνο με μεγάλε πρωτοβουλίε. Αν υπήρχε ένα έντιμο δημοκρατικό προωθητικό συμβιβασμό, αμοιβαία αποδεκτά από τα δύο μεγάλα κόμματα, θα μπορούσε να υπάρξει έναν ειδική εκλογή πρόεδρου τη Δημοκρατία με ορισμό ημερομηνία εκλογών πριν την προεδρική εκλογή ή μετά, σύντομα μετά ή οπωτεδήποτε. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργό να μην βλέπει ποτέ τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Για... Αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Η... Είναι ακατανόητο. Οι συνιστόσα μου έχω... φαίνονται να αναφέρονται. Έχω, ζήσει... να... έχω ζήσει παλιά τον Καραμαλή. Ο Κωνσταντίνο Καραμαλής, που ήταν ένα ηγέτη συντηρητικό, ξέφραζε α πούμε την αστική τάξη τη Ελλάδα με πιο πλήρη τρόπο. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Χαρίλο Φλωρέκη στι σι... σημαντικέ στροφέ. Τον Ανδρέα Παπανδρέου είχε διαρκή επαφή. Ο ίδιο ο Άνδρεα, ακόμα και όταν έκανε κάτι περίεργο, όπω θα το βυθίσατε το χώρα, πήρε πρώτα το Μολυβιάτη, πήρε το Κουκουέ και ενημέρωσε ότι το λέει για λόγους τέλο πάντων να στηρίξει διαφορετικά τη θέση τη ελληνική κυβέρνηση. Εδώ έχει κοπεί οποιοδήποτε διάβλο επικοινωνία. Δεν υπήρχε περίπτωση με τη σημερινή πολιτική διάταξη. Δεν έβγαινε ούτε αριθμητικά, ούτε πολιτικά η εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία. Είχαν πάντε, αλλά τυχοδιοκτούσανε. Δηλαδή, και ξανά Και εγώ καταλαβαίνω και το σαμάδι. Τον Είναι και τη ώρα διδόρα, είναι πολύ κουρασμένο στην Ευρώπη. Τον... Η πίεση των πραγμάτων, θα σου πω κάτι. Εσύ φαντάζεσαι, βέβαια, δεν πήγε ποτέ σου. Αλλά μπορεί να φανταστεί όταν ήταν 24 μήνε το φανταριλίκι ή στη φυλακή το έχω ζήσει εγώ. Είχα ένα ποινικό στι στρατικέ φυλακέ καβάλας που ήμουνα. Λοιπόν, ο οποίο είχε φάει 5 χρόνια. Και είχε κάνει τα 4 χρόνια και 11 μήνε. Και δεν άντεξε το τελευταίο μήνα. Και δραπέτευσε. Μετά τον πιάσανε, Για hell. Κατάλαβε. Έτσι την πάτησε ο Σαμερα. Ήταν υποτίθετο τέλο, έπρεπε να κλείσει μια δουλειά που είχε αναλάβει. Τον έπιασε αυτή η αβεβαιότητα, αυτός ο, η πίεση των πραγμάτων. Δεν ξέρει, εδώ πρέπει ο, πει, να διαχειρίζεσαι μια κρίση. Τα έχω γράψει στο παρελθόν, όταν έκανα ηγεσία σε συνθήκε αβεβαιότητα και μεγάλη κρίση. Να δει δηλαδή την του οργανισμού. Την αδρεναλίνη, το κυκλοφοριακό, το αναπνευστικό, την πίεση του ματιού, όλα αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Ο, γι' αυτό θα δει στου αφορισμού μου να διαβάζετε το www.mimisgr. Δεν τα έγραφα τυχαία. Πάμε σχαρητήρια. Πριν 15 μέρε απευθυνόμουν σε κάποιου που λέει, λέει ο, ρωτάνε τον Κατούζοφ, η, ο Κατούζοφ ήταν αρχηγό των, των ενόπλων δυνάμεων τη Ρωσία, τη αρική Ρωσία, mm -hmm. στι παραμονέ τη μάχης με τον Απολέοντα. Και του λένε τι παραμονέ τη μάχη μεγάλε στρατηγέ, τι πρέπει να κάνουμε τώρα τι, για να είμαστε έτοιμοι αύριο που αρχίζει η μάχη. Λέει ένα καλό ύπνο μα χρειάζεται. Ε? Ένα καλό ύπνο μα χρειάζεται. Ή ο Ρούσβελτ έλεγε ώρα για μπύρα. Δηλαδή α χαλαρώσουμε λίγο. Ε? Α χαλαρώσουμε λίγο γιατί όχι με ιστερία. Μα μη μου συγγνώμη, δεν αυτοπαγιδεύτηκε ο Πρωθυπουργό. το, το τελευταίου μήνε θα σου πω μόνο. Το success yeah, yeah. story. Έτσι, ένα. Όλα, όλα, όλα, το πλεόνασμα. Θα όλα, βγούμε από το πλεόνασμα. Θα βγούμε Δυστυχώ το λέω γιατί δεν ισχύει τόσο. Ε, όσο χειρότερο, τόσο καλύτερα για την αντιπολίτευση. Το αντίθετο. Επειδή ήταν και ο Μιλιό πριν, ναι. ήταν πολύ ζυγισμένε απαντήσει του και πολύ μετρημένε. Πρέπει να ξέρετε ότι συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, αν δούμε την ιστορία του 19ου αιώνα, του 20ου αιώνα, οι πολιτικέ μεταβολέ ήρθαν στι απαρχέ μια βελτίωση. Στι πρώτε αναλαμπέ μια βελτίωση. Παίζουν ισχύ... ισχύ... την ιστορία. Παίζουν την ιστορία για την θα... Κούβα, για τη Ρωσία. Είπε τη λέξη Κούβα. Που λέμε ότι οι μεγάλε αλλαγέ έρχονται με, τον ήχο, με το πέταγμα των τριγωνιών, όχι με τον ήχο των <laughs> κανονιών. Ε. Δηλαδή, περίμενα κά, κάποια μέρα θα γίνει αυτό να συναντηθεί Ξέρω, η Αμερική να ανοίξει την κούβα. Έγινε και πέρασε έτσι, σαν τελείω αναμενόμενο. Ακριβώς, ε. ακριβώς. Αλλά να σα πω θα για το άλλο, πρεσβεία, για τη Ρωσία. Για τη Ρωσία. Θυμάσαι mm -hmm. την πρώτη εκπομπή που κάναμε εδώ, που έλεγα σε όσου προσβλέπανε εύλογα. <laughs> ότι θα έχουμε βοήθεια από τη Ρωσία ναι, την οποία μόλι Και προειδοποίησα ο κανόνα. Α πούμε ότι ετεροχρονίζουμε τι πηγέ του ρίσκου, mm -hmm. ισχύει και για τον Πούτιν. Mm -hmm. Αυτό ο κανόνα μπορεί να απλοποιηθεί. Όποιο πητά πολλά παλούκια, κάποιο θα του κάτσει. στα τρία, τα δύο μπορεί να τα πειδήξει. Το τρίτο αρχίζει να ζωρίζει την κατάσταση. Πήδηξε στην Κρυμαία. Εντάξει. Λογικά και είπαμε και εμεί. Ο άνθρωπο έχει και ένα δικαιο τέλο πάντων. Πήδηξε στην πτώση του πετρελαίου. Έρχεται το τρίτο, το ρούβλι. Ε? Το λέω αυτό. Γιατί. Επειδή ήταν και πριν ο Γιάννη, εδώ ο οποίο τα ξέρει καλά Είναι, τα ναι. οικονομικά. Προσέξτε, Εγώ έκανα εκπομπή με τον Τόλιο, το θυμάσαι. Πώ το, το θυμάμαι, Δηλαδή τον Τόλιο, διευθυντή των Και τότε. μου φέρνεις εσύ ότι χρεοκόπησε σε ένα τηλεγράφημα το Long Term Capital Management. Ναι, ναι, το ναι, ναι. θυμάσαι. Ναι, ναι, πώ, πώ. Λοιπόν, εγώ τρίγω τα μάτια μου και λέω Παναγία. Ανατροπή, μεγάλη ναι. ηλικία. Γι' αυτό ε, επηρεάσε πολύ τη ζωή μου και τη σκέψη μου. Εγώ ήξερα μαθηματικά τη αβεβαιότητα. Λόγω που αν καρέπτα ο Γιάννη εδώ στο υπόγειο του Πολυτεχνείου, υπήρχε ένα τόμος του που αγκαρέ, τον διάβασα πρώτο α πούμε τότε. Ήξερα τα άρεσαν τα μαθηματικά, μαθηματικά τη αβεβαιότητας του ρίσκου, ναι. Αλλά δεν είχα ασχοληθεί με τα παράγωγα με τη χρηματοπιστωτικά. Τότε, το 1998, λοιπόν, όταν κατέρευσε, είχαν πέσει τα ρωσικά ομόλογα. Και το Hedge Fund, αυτό το Long Term Capital Management, αυτό είχαν φτιάξει το μοντέλο του δύο νομπελίστε. Και λέω Παναγία μου τι είναι αυτό Είναι δυνατόν να έχουν πέσει τόσο πολύ έξω Και από τότε με φρενήρη ρυθμό μπήκα στα χρηματοπιστωτικά του ρίσκου Και έμεινα κατάπληκτος όταν είδα να μεταγράφουνε εξισώσεις από τη φυσική για τα μαθηματικά Τα μαθηματικά δεν έχουν περιεχόμενο Τα μαθηματικά δεν λέμε ένα πρωτοκάλι, ένα τραπέζι, δύο Τα μαθηματικά είναι αφηρημένα Αλλά στα οικονομικά δεν μπορούν να είναι αφηρημένα και είδα εκεί να πούμε να πιάνουν το ρίσκο, το κίνδυνο να τον τεμαχίζουν, να τον κονιορτοποιούν, να του κάνουν κοιμά να παίρνουν μετά ρίσκο από και να κάνουν άλλο κιμά. να τα ανακατεύουν να κάνουν μπιφτέκια που να λένε έχουμε διαφοροποίηση τους χινδίνους και επομένως είναι ασφαλή τα προϊόντα αυτά, ε, τρελάθηκα όταν τα είδα αυτά. και έτσι μπήκα εγώ στο ρίσκο, εκείνο το πρωί που έφερες το τηλεγράφημα από εκείνη τη μέρα με έναν τρόπο καταιγιστικό. Μπήκα, διάβασα τα πάντα, ό,τι υπάρχει γύρω από το risk management, ας πούμε, στα χρηματοπιστωτικά. Το λέω έτσι για να καταλάβουμε πως μια αλλαγή, α πούμε, στη Ρωσία. Πέσαν τα Ρωσικά ομόλογα και τι είναι έτσι και τώρα η αλυσιδωτή αντίδραση των κρίσεων. Διότι οι Αμερικάνοι, για να μπορέσουν να κρατήσουν το hedge fund αυτό, που ήταν πολύ μεγάλο για να χρεοκοπήσει, αρχίσαν να χρήμα. Φτηνό χρήμα. Αυτοί που παίρνουν το χρήμα, πήγαν και αγοράζαμε με τοχέ νέα τεχνολογία. Και γίνεται η φούσκα των μετωχών νέα τεχνολογία. Σκάι φούσκα, για να κρατήσει το σύστημα προ την εσωτερική επιλογή των κρίσεων. Για να κρατήσει το σύστημα. Τρομάρει χρήμα φτηνό πιστοτικά, για να, ε, Και δημιουργεί η χρηματοπιστωτική φούστα. Σκάει χρηματοπιστωτική φούσκα. Δεν έχει άλλο τρόπο από τα ομόλογα, δηλαδή από το να μεταφέρει το ιδιωτικό χρέο σε δημόσιο χρέο και δημιουργείται η φούσκα του δημοσίου χρέος, με αδύνατο κρύκκο την Ελλάδα. Ε. Δηλαδή, Κάρ Μάρξ. Το σύστημα υπερβαίνει τι αντιθέσει του μετατοπίζοντά τι διαρκώ σε ένα άλλο επίπεδο. Το καταλάβουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σου έκανα αλλά πάμε στα ελληνικά. Μια μικρή αδυναμία των ηγετών. Ε, μικρή. Ο Σαμρά υποπίεση δείχνει μια αδυναμία. Κάνει μια τι κάνει, νευρωτική φυγή προ τα μπρο. Μα πάει για εκλογέ. Ναι. πάει για Ναι. Είναι θέατρο Είναι όλο αυτό ότι δίθεν πρωτοβουλίε και τι θα γίνει κλπ. Στην πραγματικότητα ένα σκηνικό για, ώστε όλο το σύστημα ρίξει όλε τι του κλπ. Για να ξαναβγεί πρώτη Νέα Δημοκρατία, μήπω γίνει και κανένα λάθο από το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και, και να έχουν μια ευκαιρία να ρυθμίσουν τα πράγματα. Ναι, θε, ήθελε να φύγει πιο πολύ. Θέλει να πετάξει την καυτή πατάτα. Είναι αυτή η ψυχολογία. Μεγάλη ηγέτε, πολύ με έχουν, δεν είναι και με, δεν, εντάξει. Εγώ έχω ζήσει ο Ανδρέα Παπανδρέου, τα προσόντα του Ανδρέα Παπανδρέου, ελάχιστοι τα έχουν καταλάβει. Εγώ είμαι μελετητή του. Κάποια στιγμή, όταν η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη και επειδή οι δύο φορέ μα έχουν πάρει ακορατέ, θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Είχε πει κάτι ο Κουρί και. Να πω μόνο μια κουβέντα. Για του αποστάτε. Για, τους αποστάτες. Ναι, ναι, τα για το 1989. Ναι, για το 1989. Λοιπόν. Με τον Αλευρά, Ναι, ναι, υπόθεσ... θα, δεν, είχε πει ο Κουρί κάτι. Εγώ δεν πήρα θέση, αλλά επειδή με πιέζουν και επειδή. Θα σα πω κάτι. Ο Ανδρέα που ήταν ένα μεγάλο ηγετή. Χαρίσματα ξεχωριστά. Διανοητικά, επικοινωνιακά, αναλυτικά. Μην ότι έκανε θεωρία παιχνίων, κυβερνητική κλπ. Ένα άνθρωπο με τεράστιες δυνατότητε. Διάβασα την έκθεσή του στο κολέγιο Αθηνών, τα πήγαινα. self που λέει, που προδίδει όλη του την εσωτερική ανασφάλεια. Πώς είναι, έχει κάποια στοιχεία διπλά, ο ίδιος τα εμφανίζει. Είναι δυνατόν ένα άνθρωπο με τέχεια προσόντα να έχει ανασφάλεια. Πράγματι αυτό που λέει ο κουρίς που είναι ο ότι τον πήρανε και του είπανε βγάλε απόστατη ο αλεύρά, είναι πραγματικότητα. Το έχω ζήσει εγώ. Γιατί. Τότε η, ε, πηγαίναμε για το συνάσπισμό. Και έπρεπε να είσαι πλάμ ε, B. Αν τυχόν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, έπρεπε να υπάρξει μια κυβέρνηση. Λόγω το ότι είχαμε, είχε φουσκώσει από του εκδότε το θέμα τη κάθαρη Λοιπόν, Έπρεπε αυτό να το πει ο Χαρίλος, ρε, Αντρέα, να περάσει αυτή η ψαροκασέλα και θα βλέπουμε μετά να τα βρούμε. Να περάσει η ψαροκασέλα τη κάθαρη, έτσι το λέει. Λοιπόν, και πλάν B ποιο ήταν. Η σκέψη του Κουκουέ ε, ήταν ο Αλευρά ο θεσμικό παράγοντα να σχηματιστεί η κυβέρνηση που έγινε τον Νοέμβριο να σχηματίζονταν τον Ιούνιο. Με τον Αλευρά, ο οποίο ήταν γενική αποδοχή άνθρωπο, μπορούσε να συνομιλήσει και με την Νέα Δημοκρατία και με την Αριστερά. Mm -hmm. Και κανονίζεται ένα ραντεβού στο σπίτι του Λάζαρι, όπου θα πήγαινα εγώ ω πρόσωπο του Αποστόλη. Και πριν φτάσουμε εκεί, βγήκε ο Ανδρέα και έκανε αυτή τη δήλωση. Γιατί κάποιοι τον κορδίσανε. Δηλαδή, πάντα πρέπει να ξέρει ο ηγέτη να έχει τον κύκλο του. ας με άλλου μπορεί να μια να να πει να κρασί το βράδυ, να η ώρα για μπύρα που λέει ο Ρουσβελ, ε! Αλλά. Στι αποφάσει, δεν πρέπει να έχει κακοήθη κύκλο. Κάποιοι κουρδίδαν, δεν ήταν άρρωστο ο Ανδρέας, α, δεν είχε τότε ούτε το Λαλιώτη δίπλα του, ούτε το Λιβάνι, είχε άλλου. Ε, ποιου άλλου τώρα. Και τότε, μια και λένε συνέχεια το βρώμικο 89, ναι, το βρώμικο 89 έχει το εγκληματικό λάθο που εγώ πρώτο πήγα να το διορθώσω και δεν με στηρίξανε, τη παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό ήταν εγκληματικό λάθο, ε. Αλλά κάθε φορά που μίλα εγώ θυμάσαι στο ραδιόφωνο. Και έλεγα για τα φαινόμενα διαφθορά, για τα όπλα για του εξοπλισμού, για τι ζήμεν κλπ. Έβγαινε ο Άκη τότε και έλεγε ορισμένοι να θυμηθούν το βρώμικο 89. Έγινε άλοθη για του κλέφτε μετά το θέμα του βρώμικου 89. Το καταλάβατε. Είναι μια μεγάλη εμπειρία. Άρα λοιπόν ο ηγέτη σε ωριακέ καταστάσει πρέπει να είναι ψύχρεμο, να παίρνει αποφάσει. Όλοι μα έχουμε ελαττώματα, αλλά πρέπει να δαμάζουμε την ψυχή μα. Δηλαδή όταν είναι να αναλάβουμε τη μοίρα ενό έθνου. Πρέπει να τα υποτάσσουμε αυτά. Ο Έλεξ Τσίπρα τα υποτάσσει όλα αυτά. Ε, μπορεί να έχει τον έλεγχο. Τι θα, τους σύστηνε, τι θα του πρότεινε εν ώψη. Ε, Δεν δε μου αρέσει πατερναλισμό. Γιατί το επειδή είναι και πολύ μικρότερο, και του έχω συναισθηματική αδυναμία. Διότι για γνωστού λόγου. Κοίταξε να δει. Έχει και δυνατότητα προσαρμογή και ρεαλισμό. Mm -hmm. Έχει προσόντα. Είναι προφανή αυτά τα προσόντα έτσι. Δεν πρέπει να παρασύρεται στο κλίμα των ημερών. Δηλαδή μακριά από αυτά που, των δύο-τριών ημερών. Μακριά. Μια απόσταση εύλογη. Πάντα υπάρχουν παγίδε εδώ. Εμεί έχουμε πέσει στο παρελθόν σε παγίδε. Λοιπόν, κοίταξε. Πρώτον πρέπει. Επειδή τα, ήδη Γιάννη, ήταν εδώ ο Γιάννη πριν. Καθαρά να δείξει ποιο είναι το αφεντικό. Δεν υπάρχουν τώρα. Γιατί εδώ. Το κάθε τι. Στο περιβάλλον. Μετράει... Στο όχι στο όχι περιβάλλον... γενικότερα στι... στο έθνο. Πολιτική και τα λοιπόν. Στην πολιτική σκηνή λοιπόν. κτλ. Και στο κόμμα του. Λοιπόν. Mm -hmm. Γιατί τώρα πάμε σε άλλου αριθμού. Δεν είναι το 4 ή το 5, ούτε καν το 10. Πάμε στο 35, στο 40. Πα δηλαδή, έτσι δεν είναι. Το κάθε τι μπορεί να έχει δυσανάλογη μεγάλη επίδραση. Δεν μπορεί να βγαίνουν στη ρίχνη του Σίζεν και να πετάνε διάφορε ρουκέτε, α πούμε, οι οποίε δημιουργούν κρίση εμπιστοσύνη. Αυτό είναι βασικό. Ένα. Ποιο είναι το αφεντικό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική ομάδα με συνοχή και αντοχή στι δυσκολίε. Διότι και θα κάνει και ο δρόμο είναι μακρύ πρέπει ας το πούμε να φτιάξεις μια κατάσταση με προπτική, όχι με ε, ένα διάτοντα αστέρα ας πούμε. Το βασικότερο είναι πως συγκροτείς ένα κοινωνικό και πολιτικό συνασπισμό με αντοχή και διάρκεια. Μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Και εδώ α, πρέπει να, ακόμα και το ύφος μετρά. Δεν μπορείς να είσαι ύφος, ξέρω ξεργότη εκδικητικό ή οργής μεγάλης. Χρειάζεται και οργή, δηλαδή πιο φιλικό προς την κοινωνία. Γιατί. Έχω πει τον κανόνα του 70% ή τη συμπάθεια, έτσι. Θυμάσαι τον κανόνα τη συμπάθεια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, για να διαχειριστεί μια κρίση, μια κυβέρνηση, πρέπει να έχει, ας πούμε, ένα πυρήνα ισχυρή πολιτικής εκπροσώπηση γύρω στο 20-25%. Άλλο 20% πρέπει να είναι κειμενόμενο ψήφο, δηλαδή που σε ψηφίζουν, α πούμε, σε στηρίζουν, ή εσένα ή το Συμμαχικό Κόμμα. Πιάνει κοντά στο 45-50%. Θες αλλο 20 είκοσι-25% συμπάθεια ανοχή που να λέει ο άλλο. Δεν το ψηφίζω μορέ τον τσίπρα, γιατί ξέρω εγώ είναι να είναι οτιδήποτε, αλλά έχει καλέ προθέσει, ρε παιδί μου, ασε να δούμε. Μπα και ξέρω εγώ φέρει αξιοπρέπεια κάτι να γίνει. Δεν περιμένει ο κόσμο. Δεν έχει και πολύ μεγάλε προσδοκίε. Έτσι, υπάρχει ένα έλεγχο των προσδοκιών. Δηλαδή παλιά φοβόμουν ότι μπορούσε να δημιουργήσει την τζερό τσίρα που θα περπατήσει πάνω στο νερό. Όχι. Λοιπόν, σούπα τώρα μερικά, είναι άλλο όμω πιο πέρα. Βασικό κανόνα σε μια κυβέρνηση αριστερά, για να μην χαθεί μια κυβέρνηση αριστερά ή μια κυβέρνηση προοδευτική ευρύτα των συμμαχιών, τέλο πάντων κλπ. Πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα προτεραιότητε, προτεραιότητες, προτεραιότητε. Προτεραιότητες. Εάν χαθεί στη σχεδιομανία των αριστερών φαντασιώσεων, τέλειωσε. Δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Δύο-τρία σε κάθε τομέα, κρίσιμα όμω, που είναι, που δημιουργούν θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τα περί αυτά που λέγαντε και πριν, εδώ θα πω κάτι που αφορά το σχετισμό των δυναμών. Όταν κάνουμε μια μήνυμα ξεδιαπραγμάτευση και αναζητούμε ένα optimum συμβιβασμό, μια optimum λύση, παίρνουμε υπόψη μα τη την πολυπλοκότητα τη ευρωζώνη, την αλληλεξάρτηση των οικονομιών, δεν είναι, Το σχετισμό των δυνάμεων, τη συμμαχία, ναι, ναι κλπ. Ωραία. Όταν λέμε όμω το σχετισμό των από μια ιστορία να την ξέρετε από το φλωράκι. Μου έλεγε ο Χαρίλος, είχαμε την εξουσία το Δεκέμβριο του 1944 και τη δόκαμε το Δεκέμβριο του 1944. Πού την είχατε ρε Χαρίλα του λέω. Μου λέει, μα ο σχετισμός δυνάμεων εάν εδέσκεται. και, ποιο, και π, τι λες ρε Χαρίλα. Δεν είναι αυτός ο σχετισμός των δυνάμεων. Και ο Σκόμπι δεν μπαίνει στο σχετισμό των δυνάμεων. Τα, συμμαχικ... Τα συμμαχικά στρατεύματα ότι η Ρωσία έχει υπογράψει σύμφωνο με του Εγγλέζου, με του Αμερικάνου, δεν μπαίνει και αυτό σε σχετισμό δυνάμεων. Γιατί το λέω αυτό. Όταν λέμε σχετισμό δυνάμεων, δεν είναι το τι λέει, το ξέρουν οι αριστεροί, δεν είναι μόνο το, οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί, δεν είναι οι δημοσκοπικοί συσχετισμοί, ε! Υπάρχουν δομέ που συμπυκνώνουν συσχετισμού δύναμη. Α πούμε, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, έχει φτιαχτεί από αυτού, για αυτού, έτσι δεν είναι? Ή, εγώ, όλο το κανονιστικό πλαίσιο τη Ευρωζώνη, αυτά Εσωτερικοποιούνται στο σχετισμό των δυνάμεων ή τα μέσα ενημέρωση, το χρήμα, αυτά τα υπολογίζει για να κάνει μια ακριβή διάγνωση του σχετισμού των δυνάμεων. Σε αυτό δεν φοβάμαι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. είναι να ξεφύγει από τον κρατικισμό, από ένα γενικευμένο κρατισμό. Θα βάλει το κράτο εκεί που χρειάζεται και όπου δεν χρειάζεται θα το περιορίσει. Αλλιώ θα χαθεί. Και όταν μάλιστα θε ισοσκελισμένου προπολογισμού, με κατάλαβε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αρρώστια που έχουμε εμεί οι αριστεροί. Δεν υπάρχει Ο Μάρξ το είχε πει πριν, ήταν το εμβληματικό σημείο των εργασιών που έκανα όταν ήμουν νέο. Ξεκινάνε όλοι με την ευαγγελική φράση που χρησιμοποιούσε ο Κάραλ Μάρξ. Είπα και λάγισα, αμαρτίαν, ουκέχο, για να προειδοποιήσει τους σοσιαλιστές αριστερούς του κομμουνιστέ, σοσιαλιστές αριστερού του μέλλοντο για την κρατικίστικη δυσυδαιμονία. Ε, αυτό είναι βασικό. Τώρα, από εκεί και πέρα. Η αριστερά. Πρέπει να είναι μια φιλική δύναμη προς την παραγωγική επιχειρηματικότητα το μεγάλο θέμα της χώρας είναι η παραγωγή ήμουν χθες στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα τα πλήθη των νέων ποιος θα τους δώσει αυτούς δουλειά εδώ έχουμε 1,5 εκατομμύρια και ήθελα να απευθυνθώ τώρα στην αστική τάξη αυτή τη στιγμή εμένα με παίρνανε επιχειρηματίες σοβαροί που είχαν εύλογε ανησυχίε. που πάμε ρε μίμι, τι θα γίνει δεν σου λέγανε τι θα κάνεις, τι δεν κάνεις, καταρχήν δεν θα λέγανε ποτέ σε μένα, τι θα κάνουν, τι κάνουν. αλλά ανησυχούν, δεν είναι εύλογο, έχει δουλειέ, έχει απλωμένο τραχανά που λέει ο Χαρίλαος, χρωστά, έχει να πληρώσει, έχει κόσμο, βρήκε μια ισορροπία, μπας. Ναι, αλλά εσύ κοιτάζεις την επιχείρησή σου και λογικά, αλλά πρέπει να σκέψεις ότι υπάρχει μια κοινωνία. Αγαναχτισμένοι, 1,5 εκατομμύρια νέου. Το νέους, θεσμικό χρήμα κοφεύει χωρίς... όλα αυτά τα χρόνια. Ε, ε, το θεσμικό ελληνικό χρήμα κοφεύει όλα αυτά τα ε, χρόνια. Ναι, λοιπόν, είναι ανύπαρκτο, είναι κάπου αλλού, δεν ξέρω πού. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι πρέπει να σκεφτείτε συνολικά, με τα συνολικά συμφέροντα. Δηλαδή, και όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, με παίρνουν ορισμένοι και με βρίζουνε. Βεβαίω είναι αγκουρίδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το άγκουρο, το... έχει μια ανοριμότητα, αλλά μπορεί για να αποδειχθεί χρήσιμη αυτή η ανοριμότητα. Αρκετά. Πάθαμε με την. Και οι άλλε δυνάμει, διότι εγώ δεν λέω μόνο, γιατί θα υπάρξει μια συμμαχική κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε μια ελα, μικρή δόση ανοριμότητας η οποία ας πούμε θα διαλύσει λίγο τα πιο σάπια στοιχεία της ανοριμότητας με καταλαβαίνει στον mm -hmm. να σου πω έτσι δεν είναι. Δηλαδή μπορεί εσύ επιχειρηματία να διανοηθείς ότι θα έχει χώρα μακροχρόνια πολιτική σταθερότητα και δημοκρατία αν δεν ενταχθεί και το άλλο κομμάτι του ελληνικού λαού μέσα οι κοινωνικέ και πολιτικές δυνάμεις που αποδέσμευσε με κριτικό τρόπο μια μεγάλη χρεοκοπία ιστορικών διαστάσεων Έλληνα επιχειρηματία, μπορεί να φανταστεί ότι θα έχει ηρεμία αυτή η χώρα και κανονικότητα με 1,5 εκατομμύρια ανέργου αποκλεισμένου και με την νεολαία χωρί μέλλον. Πρέπει να μπουν όλοι μέσα. Σκεφτείτε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μεγαλοαστή. Μεγαλοαστική κοιτάξτε. Αν υπάρχει που δεν υπάρχει μετά θα σα πω που του λέω πάντα στη Βουλή. Ο Κωνσταντίνο Καραμαλής. Και τότε οργάνωσε τα περί απόρόφησε απορρόφησε το κέντρο για την Εθνική Παράταξη και πήρε του 180. Ωραία. Αλλά ο Κωνσταντίνο Καραμαλή είπε εγώ. Θα εγγυηθώ τη μετάβαση σε μια επόμενη κατάσταση. Δεν είπε εγώ θα αποκλείσω πάση θυσία το Πασόκ, διότι θα μα οδηγήσει εκτό Ευρώπη. Είπε, θα στηρίξω τη μετάβαση εφόσον το Πασόκ εγγυηθεί την ευρωπαϊκή πορεία τη χώρα. Ναι ή όχι. Αυτό είπε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Mm -hmm. Και κατάλαβε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή ότι είναι ανέφικτη η πολιτική κωνσταντινο καραμαλη οτι αν ανεφικτη η πολιτικη σταθεροτητα και η στερέωση τη δημοκρατία στην Ελλάδα, αν δεν ενταχθεί και η άλλη Ελλάδα στι πολιτικέ διαδικασίε, αν δεν πάρει μέρο στα πράγματα. Και βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν είναι σημασία, μπορεί άλλοι να είναι άλλο. όμως τότε προσέξτε. Έλεγε έξω από το... ε, όχι, να το, κλπ. Δεν είναι σημασία. Είχαμε ένα παράδειγμα, de facto, στρατηγικής μετατόπισης της χώρας, που ναι, μεν, επανατοποθέτησε μερικά την Ελλάδα στο Ευρωσύστημα, βλέπε μεσογειακά προγράμματα κλπ, αλλά απέφυγε τις καταστροφικές ρήξει. Γιατί σήμερα εσείς, νεοδημοκράτες δεξιοί, πέφτετε στην παγίδα... Ή εμεί, ή Grexit, ή Bank Run. Είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Ακολουθήστε το δρόμο του Κωνσταντίνου Καραμαλί, ενό υπεύθυνου αστού ηγέτη. <coughs> Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να δείξουμε φρόνηση, σύνεση να βάλουμε ζώνη ασφαλεία στη χώρα. Είναι μια δύσκολη στροφή. Εάν ο Τσίπρα είναι πιο κοινικό, αλλά δεν του δώσανε ούτε καν τη δυνατότητα ενό συμβιβασμού, θα μπορούσε να κάνει ένα μικρό συμβιβασμό τώρα για να αποφύγει ένα μεγαλύτερο αύριο. Δηλαδή, δηλαδή εάν του δίνανε τη δυνατότητα ενός έντιμου συμβασμού να βγάλουμε συνενετικά πρόεδρο αλλά με πολιτική συμφωνία για εκλογές πριν ή αμέσως μετά αλλά δεν του δώσαν καμία διότι ο... ο Σαμαράς έκανε μια επιλογή φυγής προς τα μπρος σε μια ακραία πόλωση να ξαναπεχθεί με ακραίο τρόπο πια με άλλους συσχετισμού, ε? mm -hmm. το παιγνίδι του 12 αλλά ε, τώρα πια είμαστε σε μια τελώς άλλη κατάσταση δεν υπάρχει δημοκρατία η οποία θα αγνοεί Πώ είναι δυνατόν να φαντάζεσαι ότι μπορεί να υπάρξει εκλογή Προέδρου τη Δημοκρατία. Το έχω πει σε όλου. Ήταν όλοι ενήμεροι. Είναι αδύνατο να υπάρξει εκλογή Προέδρου τη Δημοκρατία που δεν θα είναι τοξική, αν δεν συμμετέχει και το κόμμα το οποίο προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσει. Αυτό απαιτεί πολι η πολιτική υπευθυνότητα. Όλα τα άλλα είναι τοξικά. Με τοξικό κυνήγι κεφαλών. Επειδή με παίρνουν ορισμένοι, ορισμένοι βρίζουν κιόλα. Εγώ έχω προειδοποιήσει του πάντε. Εγώ είπα μπιστόλι στον κρόταφο, όχι. Δεν είπα μία εκλογή. Η ευθύνη είναι σε εσά. Δεν μπορεί να μεταθέτει την ευθύνη σε ανεξάρτητου βουλευτέ, ορισμένοι ανόρμη, Παιδιά βγήκαν πρώτη φορά, δεν έχουν εμπειρία. Δεν μπορούν να πάρουν αυτή την ευθύνη του πολιτικού συστήματο και του αδιεξόδου. Την ευθύνη θα την πάρουν τα μεγάλα κόμματα. Και αν δεν μπορούν, ο λαός θα δώσει τελικά τη λύση. Πώ θα το κάνουμε. Σε, αυτή είναι η δημοκρατία. Σε καθαρά μας λες, μίμι, καθαρά ο, πράγματα. Ο, ο έχουν ενημερωθεί οι πάντε από μένα. Έγκαιρα πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντε. Όσοι φανταστικά, ότι μπορεί να κάνουν εκείνη η τοξικό κεφαλών αλλού. Απαραίτητο διάλειμμα, κυρίε και κύριοι. Ο Δημήτρη Γκόλια είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τέσσερα βιβλία δώρο για τους ακροατές μας, 2 βιβλία το... του ακροατέ μα. Δύο βιβλία του Σκαμπαρδόνη, το Νοέμβριο. Και δύο βιβλία Αλέγκρα Του Μήμη Ανδρουλάκη στέλνετε SMS το 19400 Γράφετε 989 και ενώ το ονοματεπώνυμό σα ή τηλεφωνείτε στο 2 12 48 Μήμη Ανδρουλάκη, Ι. Λιού, κάθε Κυριακή πρωί μαζί σα. Και βεβαίω ακούτε την εκπομπή και πάλι από το μήμη. Από το site του Μίμη Ανδρουλάκη. όπου μπορείτε να δείτε και όλο το φωτογραφικό υλικό τη Αλέγκρα. Ακόμα και σπάνιε φωτογραφίε που πρώτη φορά εμφανίζονται. Πριν πάμε στην Αλέγκρα και θέλω να μιλήσουμε για την παρουσίαση την επίσημη που έκανε στην Αθήνα στο πολεμικό μουσείο. Θέλω να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό το θέμα για την οικονομία με του επιχειρηματίε που είπε. Ναι. Διότι είναι πολύ σημαντικό το θεσμικό χρήμα να συμπράξει με την ναι. όποια κυβέρνηση ναι. από τι επόμενε ολοκληρώσει προκύψει. Καθαρά. Οι ναι. σοβαρέ ελληνικέ επιχειρήσει όλων των μεγεθών. Και το τραπεζικό σύστημα πρέπει να συγχρονιστούν, να συγχρονίσουν τα κίνητρά του με το σχέδιο ανάπτυξη τη χώρα. Το ίδιο και οι επενδυτικοί τράπεζα αν καταφέρουν να τη δημιουργήσει μια νέα κυβέρνηση. Και να προχωρήσουμε. Πρέπει να μάθετε να δουλεύετε με καινούρια πρόσωπα. Μέχρι τώρα δεν παραπονείστε ότι σα υπερφορολογούν, ξέρω εγώ, ή ότι το κόστο τη διαφθορά ή τη γραφειοκρατία. Να μάθετε να δουλεύετε με καινούργια πρόσωπα στην κυβέρνηση. Αυτό θα πει δημοκρατία. Και όλοι μαζί να βάλουμε ζώνη ασφαλεία στη χώρα. Δεν μπορεί να σταματήσει η δημοκρατία, να ξεχάσουμε ότι, τι έχει γίνει. Ήρεμα. Χαμηλή τόνη, μην παραστήριζα την τοξικότητα των ημερών. Και να ασφαλίσουμε τη χώρα μα. Κανεί άλλο δεν διαφέρει διαφερθεί για μας αν εμεί δεν διαφερθούμε για τη χώρα μα. Χαμηλή τόνη. Ήρεμα. Και ενότητα. Υπάρχει μια αρρώστια ελληνική που λέγεται ελληνικό φθόνο. Θεσίτα πει ελληνικό φθόνο. Σκεφτείτε ότι είμαστε από του αρχαίου Έλληνε. Πελοπονισιακό πόλεμο αφάνισε την Ελλάδα. Οι Αθηναίοι εξώρισαν και τον Μιλτιάδη και τον. Θεμιστοκλή διχασμός στο Μεσοπόλεμο. Στο 21 που θα δείτε στην Αλέγγρα μέσα τα φοβερά γεγονότα έχουμε δύο εμφυλίους μεμπλεγμένους για τους δανειστές δύο εμφυλίους μέσα στο 21 διχασμός βενζελικών βασιλικών εμφύλιος μετά. Πολιτική ανομαλία είναι δυνατόν εμείς που ζήσαμε την περίοδο του 60 την πολιτική ανομαλία αυτή να ξαναλένε πρόσωπα δημοκρατικά κατά τα άλλα ότι δεν είναι ιερή και απαραβίαστη η λαϊκή τιμωρία ή ότι επιτρέπονται εξωθεσμικέ παρεμβάσει. Εγώ χθε πήρα την πληροφορία, κατευθείαν από τη Γερμανία, ότι είναι ενοχλημένη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διότι ο Στουρνάρα υπερεύει τα όρια τη εύλογη ο Στουρνάρας υπερευει τα ορια τη ευλογη παρεμβαση του. Για να παίξει το δικό του παιχνίδι. Και το λέω τώρα και προ του διότι είχα καταθέσει πριν δύο χρόνια πρώτα νόμου που έλεγε ότι αυτοί που διαπραγματεύονται με την Τρόικα και με την Ευρωζώνη <coughs> δεν μπορούν, σε κορυφαίο επίπεδο, έτσι, δεν μπορούν να αναλάβουν κορυφαίε θέσεις μετά στο Ευρωσύστημα. Δηλαδή ο Στουρνάρας για τρία χρόνια δεν έπρεπε να πάει πρόεδρος διοικητής τη Τράπεζας τη Ελλάδας και πρόσωπος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ιντρίκης Διότι δημιουργούνται αυτές οι, τα συμβίβαστα, ας πούμε. Θέλει μια προσοχή εδώ. Ε, τώρα, Ξεπληρώνει το συμβόλαιο του σε άλλου, δεν το ξεπληρώνει στη χώρα. Και έτσι δημιουργεί μια δυσπιστία την κρίσιμη στιγμή. Δεν το στήριξε το στήριζε, ούτε κανένα άλλο κόμμα, πλην φαντάσου. Ο επιχειρηματικό χώρο το κατάλαβε ότι αυτό είναι τοξικό ο πρόεδρο Δημοκρατία. Αυτό που θα δει πρόεδρος πρόεδρο με με δική διοικητή Τράπεζα ναι. Ελλάδα. Και βγήκε μόνο ο Μωραϊτάκη εκ των χρηματιστών που είπε να ψηφιστεί αμέσω αυτό ο νόμος. Δεν τον ψήφισαν. Πρόταση νόμου που ήταν και υπέρ και οι νεοδημοκράτε βουλευτέ. Οι περισσότεροι νοοδημοκράτε βουλευτέ μου έλεγαν: μίμη αν κατατεθεί θα την ψηφίσουμε όλοι. Διότι προστατεύει τη χώρα από εύλογε αμφισβητήσει. Τέλο πάντων, πάμε τώρα. Ε, μιλάμε για οικονομία, μιλάμε για χρήμα, μιλάμε για επιχειρήσει. Ποιο είναι ο ρόλο των γυναικών, τη ε, γυναίκα, στην οικογενειακή επιχείρηση, Δα, δηλαδή στον ότι οικογενειακό προπολογισμό. Είναι το πιστεύω όμω τη γυναίκα. Και στον οικογενειακό προπολογισμό. Γιατί ήθελα ε. να διασώσω στην ιστορία τη μνήμη των γυναικών που δεν απόμονηται η σκόνη του στην ιστορία των μεγάλων ανδρών. Γι' αυτό αυτά τα πρόσωπα που έχω μέσα, η Νταλιάνα, η Ζέλα, θυμάσαι. η Αλέγκρα, η... η Άλισον, αυτέ είναι οι ασμέ Σουλτάνα, η Άννα Τοριτσέλη, είναι εκπληκτικέ γυναίκε, η Μπιάκα Βιτσέντη. Λοιπόν, να διασώσουμε, κοίταξα με τι γυναίκε, επειδή για να σε ακουρατήσω εδώ ρωτάει. Αν θυμάσαι, και άλλη φορά στο έχω πει, τη διαφορά ανάμεσα σε δύο νοικοκυριά που έχουν τα ίδια εισοδήματα. Ναι. Είναι η απλήρωτη εργασία των γυναικών. Σκεφτείτε ποτέ ότι οι γυναίκε κοιτάζουν τα παιδιά. Βάλε πόσο κάνει αυτό η ηλικία αξία. Να τα υπολογίσω εδώ, ο Γιάννη ομιλώ που κάνει υπολογισμού. Πόσο κάνει η δουλειά μια γυναίκα, η κοινωνική αξία να μεγαλώνει παιδιά, να ανατρέφει παιδιά. Υγιή παιδιά. Ε, ψυχικά και σωματικά. Πόσο κάνει να έχει του γέρου ηλικιωμένου να του ε, φροντίζει. Για βάλτε κάτω. Έζησα σε ένα περιβάλλον φτωχό, ορεινό κλπ. Όπου οι γυναίκε μαγειρεύανε, ρεύανε, φροντίζανε να του αρρώσει. Τα παιδιά ράβανε, κάνανε τα πάντα. Κομμό, Τι κομμότε, ό,τι θε αυτό και η βοιολογικά το έχει προβλέψει η φύση. Όχι για να υπερφορτώνουμε τι γυναίκε. Την ίδια στιγμή και οι άντρε πρέπει να μοιράζονται. Έτσι, χθε, α πούμε, περίμενα στο αεροδρόμο και έκανα συνέντευξη στι γυναίκε πόσο μοιράζονται οι άντρε του, ε, ξέρω εγώ, τι δουλειέ. Βλέπει ότι κάτι αλλάζει εδώ. Πόσο, ε? Και οι άντρε την ίδια στιγμή μπορεί να κάνουν κυπουρική, να κάνουν μελισσοκομεία. Δηλαδή ένα αόρατο πλούτο, dark matter. Μια σκοτεινή ύλη στην οικονομία πλούτου που δεν καταγράφεται στο ΑΕΠ. Πώ θα βγάλει τώρα εσύ το ΑΕΠ τη μάνα μου τι, τι κόπο έχει βάλει μάνα μου, ε? πώ θα βάλει του πατέρα μου που κάνει και τον ψαρά και τον μελισσοκόμο και τον κυνηγό και τον αγρότη, ό,τι θες. πώ ζήσαμε που δεν είχαμε φράγκο. ζήσαμε διότι πέφταμε όλοι μαζί. αυτό δεν το καταγράφει το ΑΕΠ, ε? Αυτό λοιπόν οι γυναίκε θα δει ότι η γεφύση το έχει προβλέψει αυτό γι' όταν μου. Ξέρει, ότι δηλαδή, σε παλιότερη εκπομπή είχε αναλύσει και αν θέλει σε παρακαλώ, όχι, που, να, να το παραλάβεις για τον Εγέφαλ. θηλυκό και τον α, αρσενικό, αρσενικό νόμο. Το, το, το, το έχει προβλέψει. Α, όταν οι γυναίκε είναι στη μητρότητα ή στην ορυξία yeah. κλπ. Λοιπόν, βοβαρδίζονται, έχουμε ένα καταιγισμό ορμονών ιστρογόνων προϊστερώνε, δηλαδή θηλυκών ορμονών Οι οποίε διευρύνουν του νευρώνους και αυξάνουν τι συνδέσει. Έτσι μπορεί μια γυναίκα να κάνει ταυτόχρονα πολλά πράγματα ενώ γυρίζει από το χωράφι ο άντρα και πάει στο καφεν δεν έχει τη δυνατότητα. Έχουμε διαφορέ στα προσόντα ανδρών και γυναικών. Πάμε σχάρη. Εσεί στου κοροτάφου, οι γυναίκε γενικά στου κοροτάφου του, έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα νευρώνων. Γι' αυτό έχουν και μεγαλύτερη άνεση στην ομιλία. Δηλαδή, μην πει τώρα, επειδή εγώ μιλώ πολύ, ξέρω ότι έχω θηλυκέ ορμόνε περισσότερε. Πιθανόν. Πρόσεξε. Πιθανόν. Πιθανόν. Διότι, θα δει διαφορέ Γυναίκε που έχουν εκτεθεί στη μήτρα τη μάνα του σε μεγάλη ποσότητα α, ανδρογόνων, δηλαδή Πάνε καλύτερα στα ανδρικά επαγγέλματα ή στα μαθηματικά. Αυτέ είναι μικρέ λεπτέ διαφορέ, έτσι. Μην το κάνουμε κάποια <συσίλια> γενετιστική, ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, ναι, ναι. ναι μικρέ, γιατί πάντα οι διαφορέ έχουν. Ψυχο, βιο, αίτια, έτσι. Πάπα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι, έχουν Αυτέ είναι οι διαφορέ. Ή άλλα προσόντα, μα χάρη. Μια γυναίκα καταλαβαίνει, λέει στον άντρα τη, πώ εμπιστεύεσαι αυτό το καθήκη. Κάρα δεν τρε... τον βλέπεις στη φάτσα, είναι. δεν <συσύγω> βλέπεις στη καθήκη, είναι αυτός. Και ο άντρα λέει, <συσύγω> έλα ρε, είναι φιλαράκι, <συσύ> αδερφός, να βρούμε και λοιπά. Άντες είναι πιο μαλάκιος μεταξύ μας. Γιατί η Η γυναίκα επί χιλιάδες χρόνια απέκτησε αυτή τη φυσιογνωμική ικανότητα. Διότι αν δεν πρόσεχε ποιο είναι ο άλλος, τη φούσκωνε και φεύγε. Μην τον είδατε, ποιο θα μοιραστεί την ανατροφή των παιδιών και θα τη βοηθήσει κλπ. Έχουν δηλαδή πολλά πράγματα, έχουν και βιολογική ρίζα από αυτά που λέμε. Ή βλέπει ότι η γυναίκα είναι πιο επιρρεπή στην κατάθλιψη. Ο άντρα ε, ε, ε, ε, βγάζει περισσότερο σότερο τον ίνιο οργανισμό του. Ε, η γυναίκα είναι πιο επιρρεπή στην κατάθλιψη. Και στον πόνο. Και στην ειδονή και στον πόνο είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή βλέπει γι' αυτό εξαρθείται και πιο εύκολα να πάρει ναρκωτικά. Ήταν τα δεν πιάνουν το ίδιο εύκολα στου άντρε και γυναίκε. Έχουμε μικρέ διαφορέ. εγώ τα ξεκίνησα αυτά από τα επενδυτικά και από τα μαθηματικά. Επειδή δούλεψα όλη μου τη ζωή δίδασκα μαθηματικά για να ζήσω όταν σε δύσκολε δύσκολες στιγμές, εκεί κατέφευγα πάντα είχα αρχίσει να καταλαβαίνω τις διαφορές του ανδρικού και του γυναικείου εγκεφάλου στην αφαίρεση και στον προσανατολισμό στον χώρο υπέρχουν μια μικρές διαφορές δηλαδή από ένα επίπεδο και πάνω οι γυναίκες έχουν μια δυσκολία στι γεωμετρίες Στι αφηρημένε γεωμετρίε. Γιατί. Είχε και περισσότερε κοπέλε που. Ναι, ω μαθήτριε. και φοιτήτριε. Πολύ... Ναι. και είχα μια. Στα ε, αυτό ε... χρωστό, <laughs> Ένα βιβλίο που θα λέει Τα θηλυκά μαθηματικά. Πώ μπορεί να διδάξει τα μαθηματικά παίρνοντα περισσότερο. Το είχα πει παλιά του Γέρου Μικρούτσικου, ο οποίο έκανε γεωμετρία δηλαδή γιατί δίδαξα κι εγώ εκεί. Λοιπόν, έκανε γεωμετρία ο Γέρου Μικρούτσικου στην εποχή του Μανολκίδη κλπ. Τέλο πάντων, πρόσεξε. Ο άντρα. Έφευγε από το σπίτι, ο κυνηγό, και απομακρυνόταν 10 μίλια, 15 μίλια, κυνηγώντα γουρούνια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και πώ θα επιστρέψει, τότε δεν υπήρχαν ούτε χάρτε, ούτε δρόμοι, ανέπτυξε περισσότερο την ικανότητα του προσανατολισμού στο χώρο. Γι' αυτό βλέπει ότι οι άνδρε είναι καλύτεροι οδηγοί, παρκάρουν καλύτερα, έχουν αυτές, ενώ οι γυναίκε έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια λεπτών χειρισμών, έχουν μεγαλύτερο υπόκαμπο, μεγαλύτερη συμβουλογραφική μνήμη, μια γυναίκα, πώ ξαναδεί, μπορεί να σου πει όλε τι συναισθηματικέ λεπτομέρειε τη ζωή τη. Πατάει ένα κουμπί και βγαίνουν όλα. Εμεί συγκρατούμε μια πολύ γενική ιδέα. Δηλαδή είναι πολύ μικρέ αυτέ οι διαφορέ. Mm -hmm. Αλλά τα πρέπει να μα κάνουν να μοιραζόμαστε, να φροντίζουμε, να νοιαζόμαστε. Εκεί υπερέχει η γυναίκα. Στο φροντίζω, νοιάζομαι, μοιράζομαι. Και στο management και στην πολιτική θέλουμε μεγαλύτερη θηλυκότητα. Ακόμα και όταν την ασκούν οι άντρε στην πολιτική. Λοιπόν, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσεί συνεχίζετε να δηλώνετε συμμετοχή για δύο βιβλία του Σκαμπαρδόνη, το βιβλίο Νοέμβριο και δύο βιβλία Αλέγκρα του 9.89, Και ενώ το οματεπώνυμό σα ή αν θέλετε μέσω τηλεφώνου. 212 212 4800. Στην παρουσίαση του βιβλίου Αλέγκρα στο Πολεμικό Μουσείο σε τίμησαν οι πάντε. Ήρθε ο Λαλιώτη, ήρθε ο Κουβέλη, ήρθαν βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο ήρθαν μέχρι και βουλευτέ του της... Τη Χρυσή Αυγή και σου ζήτησαν... ο οι του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, πάντε, δεν θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ σέβομαι του πάντε και έχω ανοιχτό διάβολο επικοινωνία με όλου. Όχι να τα είσαι με όλου καλά, δεν εννοώ αυτό. Γιατί πρέπει να έχει απόψει, θέσει Ναι, γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν θα σωθεί ποτέ από μία παράταξη μόνο. Χρειάζεται διάλογο ευρύτερο. Και η κυβέρνηση τη Αριστερά να έχει πρέπει να έχει μια συνεννόηση στα μεγάλα θέματα και με την συντηρητική παράταξη. Και τη οικονομία και τα εθνικά θέματα. Ναι. Οι πάντε ήταν. Εγώ... Δύο βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή μου είπε συνάδελφό μου, ο Δημοσιογράφος ότι ήρθαν και σου ζήτησαν ε, να υπογράψει το βιβλίο. Ναι. Τι είναι... ωραία, ωραία στιγμή ό,τι ήταν αυτό. Ωραία εικόνα. Ναι. Μην βεβαίω. Λοιπόν, λοιπόν, γιατί ρε... εμεί, όσοι αγωνιστήκαμε ναι. πραγματικά για τη δημοκρατία, mm -hmm. δεν είμαστε εκδικητικοί και συμπλεγματικοί. Ακόμα και με του αντιπάλους της δημοκρατία έχουμε διάλογο. Όταν πριν, δύο, πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια Έγινε μια συνάντηση που την οργανώσανε δημοκρατικη δημοκρατική-αξιωματική που ήταν στην αντίσταση στο, στο κίνημα του ναυτικού. Στη μια γραμμή του τραπεζιού ήταν ήτανε δημοκρατική-αξιωματική και στην άλλη ήταν αξιωματική που είχαν παρασυρθεί από τον Ιωαννίδη τότε. Παρασύρθηκαν. Ναι, οι Αροί νόμιζαν ότι θα ενώσουν την Ελλάδα με την Κύπρο. Πού να ξέρουν τα, οι άνθρωποι τι συνέβαινε, έτσι δεν είναι. Και ήμουνα εγώ και ο Στάδη Παναγούλη. Έπρεπε να δει το διάλογο αυτό που ανταλλάξαμε πληροφορίε για τα πάντα, για ό,τι συνέβη τότε, κάποτε, όταν είναι ο χρόνο κατάλληλο, θα τα παρουσιάσω αυτά. Όπου ανταλλάξαμε σκέψει και ιδέε, διότι και αυτοί επανατοποθετήθηκαν στο δημοκρατικό πλαίσιο μετά. Και αν προχθές μίλησα στη Βουλή και τίμησα τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, είναι διότι ο Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, σε αντίθεση με όσοι ήταν συνομιλητέ και συνεργάτε τη Χούντα, μετά το ρίξαν στην αδιαλαξία. Εγώ ήμουν στην Επιτροπή και διάφοροι τύποι, οι οποίοι. Κάνανε μεγάλη καριέρα επιχούντα. Και ήταν οι πρώτοι που θέλανε στην πυρά. Ε? Όχι, με τριοπάθεια. Η αριστερά κράτησε με τριοπάθεια. Δεν είχε εκδικητικότητα. Λοιπόν, ο Γιάννη Οχαραλαμπόπουλο, σα το λέω, και για το τον εκτιμούν όλοι, συνήθω πρέπει να πεθάνιζε να σα αγαπήσουν, τον τίμησαν όλοι και εν ζωή. Ο Γιάννη Οχαραλαμπόπουλο, με φρόνηση και με τριοπάθεια, είπε ότι πρέπει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε νεαρά παιδιά, τα οποία παρασύρθηκαν στο παραλύρημα τότε το εθνικιστικό χουντικό. Και ξέρει τι είναι να σου λέει ο αξιωματικό που ήταν το Ιωαννίδη και να λέει ότι πήγε ο Ιωαννίδη στο γραφείο στο, πριν κάνει την επιχείρηση στο γραφείο κόκκινη προβιά εδώ στο, στο Πεντάγωνο όπου ήταν η CIA μέσα και συνομίλησε για τα πάντα. Έτσι τον εγκατάλειψαν μετά, κατάλαβαν περί την ως πρόκειται. Πρέπει να συνομιλούμε με όλου. Και να σεβόμαστε γιατί θα δώσει μια ευκαιρία στον άλλο. Θα το βρει μπροστά σου. Δεν μπορεί να είσαι ο παιδόν, είσαι ούτε καν τη Χρυσή αυγή. Υπάρχουν και άνθρωποι εκεί που σκέφτονται, ρε παιδί μου. Ένα εθνικιστικό κίνημα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο. Πρέπει να αποτοξινωθεί από τα ναζιστικά στη γη, από τα εγκληματικά στη Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπου. Πώ θα γίνει αυτά. Οι δεξιοί μεταξύ του σκοτώνται. Εμεί οι αριστεροί είμαστε πιο μετριοπαθεί. Επί... Θα δει ότι ο Γλέτζο ε? δείχνει μετριοπάθεια. Εγώ. Ο Παναγούλης ακόμα που τον ακούσει και λέει κάτι ναι, τρελά ναι, ναι. Ώρες, ώρες. Όχι στο βάθο. Είναι μετριοπαθεί. Ο Παναγούλη και ο του, με τον οποίο είχαμε και φίλοι, αλλά και συγκρούστηκα με δυο πράγματα. Ποιο είχε δίκιο τώρα, η ιστορία θα δείξει. Ήταν μετριοπαθή, δεν είχε εκδικητικότητα. Και εμεί ξέρουμε τι λέμε για ανθρώπου και. Άλλη φορά θα σου πω, θα έρθει ο χρόνο που θα τα πούμε. Ε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να πάμε λίγο στους ακροατές Έχουμε δύο μηνύματα που έχω ξεχωρίσει και χρήζουν απάντηση και διευκρίνηση από σένα. Ναι. Η μία έχει να κάνει με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τζον Κέρι. Έχει ελληνικέ. ρίζε. Κοιτάξτε, ένα φιλέλληνα, ο Μίλλερ. Είπαμε, οι μεγάλοι φιλέλληνε Αμερικανοί ο Χαου, ο Μίλερ και ο Πόστ. Είναι και ένα ο καπετάν που τον λέγανε στην. Όπου στην ιστορία του βιβλίου στη δολοφονία του Φέντον στη Μαύρη Τρούπα, έτσι. Αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Αλλά αυτοί είναι μεγάλες μορφές, αυτοί οι τρει που λέω τώρα. Ο Μίλερ λοιπόν, περιγράφει τη χινή, όπου οι Αθηναίοι έχουν πάει στο αγγίστρι Για να σωθούν. Αλλά εκεί δεν έχουν τίποτα. Τι είναι το, αγγίστρι, φαντάσου, το αγγίστρι, και έχει έστε ένα κοριτσάκι εννιά χρονών που κλαίει και του λέει, είμαι, με λένε σαφό, ψέματα, δεν το λέγανε σαφό, βρήκε ένα ελληνικό όνομα για να είναι πιο χτυπητό, mm -hmm. είμαι ορφανό, πάρε με, γιατί πεινώ, θα πεθάνω από την πείνα. Και α, το πήρε αυτό να το υιοθετήσει, να το πάει στην Αμερική. Την άλλη μέρα μαθαίνει το παιδί αυτό, έχει γονεί. Φωνάζει αυτό ο γονεί, λέει δεν τρέπεστε να μου βασταίνει το παιδί, να λέει ότι ορφανό, ενώ ζείτε, λέει και τι θα κάνω, θα μου πεθάνουν, έχω 7 παιδιά, τουλάχιστον να σωθεί το ένα. Πείνα, όταν λέμε τώρα λιμώ, λιμώ, να σωθεί το ένα. Το κοριτσάκι αυτό το παίρνει ο Μίλλερ, όπω πήρε και ένα άλλο παιδί από το Μεσολόγιο, το Λουκά. Ένα Λουκά, τον οποίο τον έβγαλε Μιλτιάδη για να είναι πιο ελληνοπρεπές Τον πήγε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Έγινε γερουσιαστή στο Βέρμοντ. Γερουσιαστή στο Βέρμοντ ο Μιλτιάδη Μίλλερ. Έτσι. Και το κοριτσάκι αυτό το υιοθέτησε η οικογένεια Γουίνθροπ. Του γερουσιαστή τη Μασαχουσέτη. Μεγάλη, πλούσια οικογένεια. Το όνομα του κοριτσιού ήταν Ζαμπία. Και εμφανίζεται στα, στο βιογραφικό τη οικογένεια. Του Κέρι, είναι από την οικογένεια Γουίνθροπο Κέρι, η Ελίζα Μπεθ, Ζαμπία, την ίδια περίοδο πήγε η οθεσία, η πράξη τη υιοθεσία. Κατά 90% είναι α, το κοριτσάκι αυτό το οποίο το υιοθέτησε ο γερουσιαστή Γουίνθροπο. Κανονικά στο σπίτι του, σαν παιδί του. Έχουμε και άλλε υιοθεσίε που είναι συγκλονιστικέ. Εδώ κάθε μέρα με έρχονται στοιχεία, αλλά εγώ δεν μπορώ, δεν είναι δουλειά με αυτή, θα αναλάβω τώρα ιστορική. Θα κάνω μια ομάδα που θα τα συγκεντρώσει. Σου λέει, Δυσέγγονο του Πανουριάμιμιμι, ή με του Γκούρα, ή με του Έτσι, ή με του Αλιώ. Ένα καταιγισμό. Προχθέ με πήρανε το Λονδίνο, όπου ένας Έλληνας τραπεζικός ναι. γκίλ, ένα Έλληνα τραπεζικό είπε στον Γκίλ, έναν που θα τον δείτε και Financial Times, εσύ είσαι στο, από την οικογένεια των Γκίλ. Ε, μπορεί να είναι και ο ίδιο που έστειλε το email. Ναι, και ρωτά για... αν ο οικονομολόγος Γκίλ είναι ο απόγονο του Γκίλ που ήταν στη ναι. Μαύρη Τρούπα. Εγώ, εγώ δεν. Πρέπει γρότες. να βγάλω. Αλλά έχουμε, προσέξτε το συγκλονιστικό. Έχουμε ένα Γκίλ πυροτεχνουργό που από το Λονδίνο. Στην ομάδα του Μπάιρον στο Μεσολόγγι στο Οπλοστάσιο, και όταν πεθαίνει ο Μπάιρον, ο τρελώνει ο ήρωα του βιβλίου Παίρνει τον Γκίλ, όπω και το Φέντομ και άλλο και του πάει στη μαύρη τρούπα στον Πανασό πάνω από τη διθορέα στη Βελίτσα που λέμε, ε? Ο Γκίλ έφτιαξε εκεί τα οχυρωματικά του Οδυσσέανδρουτσου. Προσέξτε τώρα την ηρωνία τη ιστορία. Ο Γκίλ αυτό, ο οποίο έδωσε τη ζωή του για την Ελλάδα μετά, ο Γκίλ αυτός, έχει ένα απόγονο, εδώ τρελένεστε, χωρί να το ξέρει που είναι στο Μαύρο Λιθάλι στην Καταβόθρα, λίγο πριν την ανατείναξη του Γοργοποτάμου, με τον Άρη Βελουχιώτη, το Ζέρβα, τον Γκρίτς Goodhouse, τον Myers, τον Barnes, Δηλαδή, ο Γκίλ που ανατείναζει το Γοργοπόταμο είναι απόγονος του Γκίλ που είναι στη Μαύρη Τρούπα Πάλι πυροτεχνουργό. Η ιστορία μα κάνει περίεργα παιχνίδια. Πράγματι έχουν επικοινωνήσει μαζί μου πολύ από την οικογένεια Αγγίλ να εξακριβώσουμε ποιοι mm -hmm. είναι, γιατί οι άλλοι πήγανε στην Ινδία μετά. Μην ξεχνάω ότι μιλάμε για Βρετανική αυτοκρατήρια. Ορισμένοι πήγανε στην Αγγλία. Αλλά δεν μπορώ τώρα να την κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Δουλειά μεν σιγά σιγά θα δημιουργήσω μια ομάδα. Ήδη οι φιλέλνε που κινούνται και δημιούργησαν του Byron's Blacks, ήδη κινούνται και θα τα λύσουν αυτοί. Δεν μπορώ να ασχολούμαι τώρα εγώ. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αυτό. Γιατί είναι και ένα παρακλάδι πήγε στην Ινδία. Να ζητήσουμε από τον Σοκράτη να μας φέρει τα ονόματα σιγά σιγά γιατί θα φτάνουμε στο τέλος μας για να κάνουμε την κλήρωση. Προκειμένου να δώσουμε δύο βιβλία του Σκαμπαρδόνι το βιβλίο Νοέμβριος και δύο βιβλία Αλέγκρα του Μίμι Ανδρουλάκη. Ε, Μίμι πρέπει να μας πεις συνταγή. Προχτές πρέπει να είναι στην εκδήλωσή μου. Ναι. Χαιρετίζω τι γυναίκες που ήρθαν, ορισμένε μου φέραν και συνταγές. Κύρα Μαρία είχε λίγο παραπάνω αλάτι. Η χορτόπιτα. Και πολλά αρωματικά. Ε, πιο λιτά στα, στα αρωματικά φυτά. Λοιπόν, ε, μου φέραν συνταγέ, ήταν πολύ ωραία, ε? Και, ωραία, και ψωμί. Μια μέρα θα σα κάνω ψωμί. Θα σα πω εγώ πώ να κάνετε ψωμί. Αλλά τέλο πάντων θα σα κάνω το μια game. Για κλέφτες, μιλάμε τον τελευταίο καιρό. Μα κάνει κλέφτικό? Α κάνει ένα κλέφτικό κριτικό Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Γιατί αυτό ψύνεται κάτω από τη γη. Λοιπόν, το κλέφτικό, γιατί είναι πιο νόστιμο λένε το κλεμμένο ο κρέα. <laughs> μια φορά λοιπόν, με πήρε ο πατέ να πάμε στο κυνήγι και λοιπόν, και είδε ξαφνικά καπνό. Και μου λέει πάμε εκεί να φάμε να μεζέ. Πάμε χιονιάς. Και είχαν βάλει φωτιά μεγάλη και να σου και έρχεται και η αστυνομία. Και έρχεται η χοροφυλακή τότε. Η χοροφυλακή γιατί κλέβανε για να κάνει έρευνα. Πούμε. Περιμένει η χοροφυλακή και βάζουνε στα κάρβουνα και στις πατάτες. Βάζουνε πατάτες ρε παιδί μου στη στάχτη και πατάτε και πήγανε ραγίοι. Αλλά η αστυνομία δεν φεύγει. Και μια στιγμή ο χωροφυλακή λέει, έλα σύντεκνε βγάλει το ράγι το μεζέ να φύγουμε. Σκάβει κάτω από τη γη, δέκα πόντου κάτω από τη γη ψήνεται το, το, ανάβει μεγάλη φωτιά φουνάρα και δέκα πόντου, ε, πέντε με δέκα πόντους είναι κάτω από τη γη. Πώ το ψήνουμε αυτό. Παίρνουμε την κοιλιά του ζώου. Την πλένουμε πολύ καλά. Και αφού την πλένουμε πολύ καλά, την πλένουμε και με λεμόνι Να είμαστε κάτω τα ότι έχουν σκοτωθεί ή με ξύδι ό,τι θε. Με λαιμόνι. Και κόβουμε κομματάκια, κομματάκια, το αρνί ή το κατσίκι ή οτιδήποτε κρέας, έτσι, μικρά κομματάκια, πετάμε τα λίπη τα πιο πολλά. Βάζουμε κι και το πίπερο, λεμόνι, τα πάντα και ξαναράβουμε την κοιλιά. Και αυτό το τοποθετούμε κάτω από τη γη. Και ψήνεται με τη ζέστη. Ψήνετε, ναι. Γίνεται ένα λουκούμι όταν βγει αυτό. Δεν έχετε ξαναφάει. Αυτό μπορεί να το κάνετε και στο φούρνο τον ηλεκτρικό, αλλά ε, στο δεν φούρνο βγαίνει το ίδιο. θα το κάνουμε. Δεν είναι υπότοψη σου. Βγαίνει, Ή να το, λοιπόν, <laughs> το κάνεις <laughs> και αλλιώ. Μήπω oh. το κάνουν με τη λαδόκολλα ορισμένοι άνθρωποι έτσι, λαδόκολλα, Πολλά, ναι, oh. δεν γίνεται το ίδιο. αφήνει φεύγουν. Γίνεται πολύ αυτό. Άλλο Ναι, λέω τώρα έχω αυτή την κουλτούρα Δεν λέμε δεν ξέρει πόσο χρόνο είναι, ζει όμω. Ε. Ξέρει τι δουλειά έκανε. Μαγείρευε, έπλαινε, έρευε, πήγαινε στα, στα ζώα, Τους κήπου, τα πάντα κράτα. Γιατί ο παππού, μετά λεβέντης να μην ήταν πολεμιστή. Πήγε με τον Βενιζέλο σε όλου του δέκα χρόνια έλειπε. Λοιπόν, αλλά η γυναίκα είναι που κάνει τη διαφορά. Και εγώ όμω είχα ένα πατέρα που μαγείρευε ωραία. Όλοι ξέρουν ότι φεύγανε από παντού και μεγάλοι διανοούμε και σπουδαίε προσωπικότητε. Και ο Μίκη, και ο Νίκο, ο Κούντερο, και ξένη δεν σου είχα πει τον. πώ το λέγαμε του. Το Branson. Ο Μπράνσον που πήγε στο πατέρα μου. Γιατί έκανε με ζέ στο χωριό, έψηνε λίγο και καλό μερακλείδικο. Για να πιει ένα κρασί μια ρακτή. Λοιπόν, την αγάπη μου, και μην το ξυνώνεστε από δώσουμε. την τρέλα των ημερών. Έλα, να δώσουμε τα δώρα. Έλα, να δώσουμε τα δώρα. Έλα, ναι. αυτό ο Μιλιόρι είναι μεγαλοφία. Πάντα είναι πρώτο. Γι' αυτό θα τον τιμωρήσουμε. Θα πάμε στην Παυλίδου Κλεοπάτρα. Συγγνώμη νικήτα αγαπητέ. Είναι πολύ ωραίο, οπότε κάνουμε τώρα λίγο μαθηματικά. Κυρία Παυλίδου Κλεοπάτρα, <laughs> ποιο βιβλίο κερδίζει, λοιπόν, την Αλέγκρα. Την Αλέγκρα. Σιδέρη Μαρία, την. Α, α, βλέπω ονόματα που είναι οι πιο επιδέξει, Βλέπει, αυτό πρέπει να είμαστε. Μια δίκαιη ανισότητα εφαρμόζουμε εδώ πέρα. Και η κυρία, εδώ, η κυρία Σιδέρη, τι ποιο βιβλίο παίρνει, Αλέγκρα. Αλέγκρα και αυτή. Κλείσαμε την ε, Αλέγκρα. Λοιπόν, Δήμη Τραμπέλα έχει ξανακυρίσει. Βλέπει, έχω τη μνήμη τη φοβερή. Καντερέ Κώστα. Έχει φοβερή, μητέρα. Ρε καντερέ. Λοιπόν, Λοιπόν, Τσαγρής Μανώλης Ωραία. παίρνει τον Νοέμβρη Νοέμβρη του Σκαπαρδόνι Μάλιστα Και λένε Γκρινιάτσου το Νοέμβρη του Σκαπαρδόνι Ωραία. <Tot> Ο Καμπαρδόνι σας... έγραψε τη φοβερή φράση που μου αρέσει, την mm. έκλεψα, την έχω βάλει στους δικούς μου αφορισμούς. Διαβάζεται www.mimgr να δείτε και τις φωτογραφίες που λέει, το κατάλαβα νωρίς, αλλά ήταν αργά. Αυτό ισχύει για όλους μας. Λοιπόν, θα ειδοποιήσουμε εμείς τους βιβλιοσαγωρατές από πού θα παραλάβουν τα βιβλία τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από το Πατάγι το βιβλιοπόλιο, Ακαδημές 65 είναι πόσο είναι. Ακαδημές 65 είναι. Το άλλο. Και το άλλο. Και τα δύο. Και το σκαπαρδόνι. Α, ωραία. Τα άλλη βδομάδα θα δώσουμε τις Μάιρας αγαπημένες μου τα βιβλία. Λοιπόν, προ, λοιπόν, άντε, καλά να είστε και μην τρελαίνεστε Καλές Ήρεμα, γιορτές, καλά Χριστούγεννα Αποστασιοποιημένοι από την έτσι. τοξικότητα των ημερών Την άλλη Κυριακή ζωντανά έτσι Ζωντανά, ζωντανά. 10 με 11, καλή σας μέρα